É, da é, é a botões ela é a Ναι, και εγώ είμαι, ναι. ναι. θέλω να πάρω αυτή να μου πει από πού θα πάρω αυτή τη σκούπα, ρεσί. Του Αγίου. Με κάνει το Άγιο σκούπα. Σκούπισμα, να πούμε. Η ευλογημένη σκούπα, το ταξιάρχη μα, του πανορμήτη μα. Αυτό ναι, δεν μετά, ξέρω, ναι. το Άγιο Σκούπισμα αυτό μένει μετά, δηλαδή κρατάει καθόλου, διώχνει τη σκόνη Όχι, ή θα Μετά θα ξανάρθει. Με την Άγια Σκούπα την αράχνη, δεν ξέρω αν είναι Ναι, ναι, και θέλω και τα μπασούμια για την πεθερά μου, ρε. Να γλιστρήσει, να τσακιστεί, να ησυχάσω από αυτήν, ναι. Α Τα παπουτσάκια του ταξιάρχη για τάμα ή για να τα έχετε ω ευλογία στο σπίτι σας. Από πού δεν τα πάρω αυτά. Αρκεί να πιστεύετε ότι θα έρθουν μόνο του στον ύπνο, που όπως είναι η νεράιδα των δοντιών. Αν ένας πιστεύει, όλοι πιστεύουν. Έτσι, μπράβο. Έτσι σε δερωάγιος. Αυτός είναι καλός άγιος. Αν τι... ένας δεν πιστεύει, κανένας δεν πιστεύει. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχει πει ο καπιταλιστής. Λοιπόν. να την βάλω στο πέτρο εκεί, να μην αφαίνω μου τον άγγυλο. Ναι, αυτό. Ε, αυτό, να να μου πεις από που θα το πάρω θα να να το Θα Πίστευε και θα έρθει. Μη ερεύνα από που θα έρθει. Ε... Καλημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά. Ναι, ναι. Να σου πω τι λάθη μα τώρα και έμασταν και Όσπερ για το ίδιο δώστηκε στο παλκάρι. Πήγε στο γαλάτσι, ωραία. Έδωσε το σπιτάκι, τι γίνεται, παιδιά, τη νέα, πώ τα περνάτε. Για πείτε μα λοιπόν λίγο τώρα την, Σας την, πήγε πήγε θέλετε. την ιστορία. Πώ το βρήκατε το σπίτι, πήγε το πρόγραμμα ναι. και μπήκαμε στη διαδικασία αποκτησή του. Ναι, αλλά με κομπάρσου πήγε ναι. πάλι, με κομπάρσου. Δηλαδή έβαλε να παριστάνουν του ενίκου του σπιτιού, αυτού που παίζαν τη διαφήμιση λίγο καιρό του ίδιου. Δεν είχαμε άλλου. Προγράμματο σπίτι μου και είναι πολύ σημαντική βοήθεια για μα η συνεισφορά του κράτου όσον αφορά το επιτόκιο για τη δανειοδότησή μα. Με μονομένο περιστατικό, να σου πω. Τι <σίλω> <σίλω> <ξέρεις>, με μονομένο περιστατικό, <σίλω> άλλοι με τον κόμενο με μονομένο και εκείνο. Μαζεύονται πολλά τα με Αγαπητέ μου, πού μέγαζε εσύ. Ξέρει, αν του πήγε δώρο για το σπίτι, κάμια σκούπα του ταξιάρχη, ξέρει. <σίλω> Σκουπίστε με τη σκούπα του πανορμίτη. αργάει γρήγορα, ο ταξιάρχη θα κάνει το θαύμα του. Ταξιάρχη, σώσε με. Σκούπα δεν ξέρω, κανένα καιρή. Εγώ υποψιάζομαι που θα του φέναν την πρωτοχρονιά και του περίσεψε. Ναι, αλλά η σκούπα είναι απαραίτητη για να το πει εδώ. Η σκούπα είναι απαραίτητη, ναι, και η πίστη. Γιατί η πίστη. Μια του με την πίστη μπορεί να βρει σπίτι, αλλιώ δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ περιμένω να βρει κανένα τυχαίο πάλι περαστικό ή κανένα τέτοιο στιγμένο με κανένα φοιτητή που θέλει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν θα βρει. Α, το μόνο σίγουρο. Δεν θα βρει. Ένα να πει εμεί τα θέλουμε το, τα ιδιωτικά τα Τι διάλογο, γιατί έχει αργήσει. Αυτά δεν μπορώ. η κυβέρνηση. Γιατί πράγματα. Ναι, ναι, εγώ, έλα Όπο oh, oh, χαλιά, δεν σ' ακούω καλά Χαμήλος το ροδιόφωνο, δεν πήγε το μυαλό σου Καλησπέρα. καλησπέρα. Και ήθελα να σου πω ότι είμαστε από του Απόστρατου και είμαστε και εμεί με τον ελληνικό λαό. Δεν είναι όλοι οι Απόστρατοι έτσι όπω χαρακτηρίζει. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι την Κυριακή 21 του Γενάρη θα κόψουμε την Πίτα την Πρωτοχρονιάτικη και θα παρευρεθεί και ο Δημήτρη Κουτσούμπα στο στάδιο Ινησκεφιλία. Γεια σου, φαλιά μου. Γεια σου. Τι κάνει. Καλά εσύ. Καλή χρονιά. Επίση, δεν τα πάμε. Όχι. Προσπαθώ oh. πεγνωσμένα να σε πιάσω. Και με πιάσε. Πιάσε με λίγο. Τέλειωσα λίγο. Πιάσε λίγο πιο λίγο λίγο λίγο εκεί. Και... Και... και καλά είναι. Ναι, δύο-τρία κούνηματα ακόμα. Ε. Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά. Για πε μου. Λίγο ακόμη και θα πίστευα ότι με έχει κάνει πλοκ. Πλοκ. Εσένα. Ναι. Μα αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ήθελα απλά να χαιρετήσω και εγώ τη συμπάθεια των συμπατριωτών προ τον κομμουνισμό από το βήμα που μου δίνει. Θέλω να χαιρετήσω του συμπατριώτε οι οποίοι είναι έτοιμοι για τον κομμουνισμό στην Ελλάδα. Του καλημερίζω όλου και μπράβο. Ζήτω η κομμουνιστική λαϊκή τη Ελλάδα. Πολύ ωραίο. Θα, επιλογή... θα το συζητήσουμε και αυτό. <Τι> Ερχόμαστε φιντάνια. <Τι> Γεια σου η Αποστόλη Γεια χαρά Τι κάνεις καλά Καλά Θέλω να κάνω μια πρόταση στην κυβέρνηση Μήπως και τη συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο Για τα ομόφυλα ζευγάρια Για πες Γιατί να μην μπορούμε να παντρευόμαστε Τρεις ή τέσσερις μαζί Έτσι αλλιώ με ένα μισθό Οι δύο δεν βγαίνει στο σπίτι Σωστό κι αυτό Ναι δηλαδή τρεις άντρες μια γυναίκα, τέσσερι άντρες μαζί, τέσσερις γυναίκες μαζί, γιατί να μην μπορούν να πατρευθούν τρεις μαζί και να μπορούν να πατρευθούν μόνο δύο. Σωστό, σωστό, σωστό. Αντιλαμβάνομαι ένα τόνο ηρωνίας μπροστά σας θα τα βρείτε βέβαια αυτά από τα παιδιά σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Αποστόλη, βοήθεια. Τι έπαθε. Είναι μια κυρία εδώ, 85 ετών, κυρία Κωνσταντίνα, και άκουσε το Σαμαρά στην Ελληνοφρένεια στο ράδιο και τον απεκάλεσε μαστούρπα. Μαστούρπα το Σαμαρά. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή. Βοήθεια, κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την Τι Σα αρέσει τε λασμένη. Ναι, τον κύριο Σαμαρά τον αποκάλεσε Μαλάκα. Λάστα. 85 χρονών γίνε. Αντιμετάξω έξω, αποστολή. Ναι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. 85-85 να κάνουμε τώρα. Τώρα, έλεγε, να υπάρχει ένα σεβασμό στον πρώην Πρωθυπουργό. Oh, oh, δεν oh, είναι... είναι αυτό. Απλά όταν λέμε χαρακτηρισμού δεν χρειάζεται τόσο ήπιοι για κάτι τέτοιο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, τι λεφτά παίζονται στο ίντερνετ με αυτά τα ακροδεξιά sites. Τι λεφτά παίζονται. Ε, το καταδείγμα. Δεν προσπαθούν. Εντάξει, τι να κάνουμε. Προσπαθούν οι εταιρείε να του κρατήσουν ζωντανού. Τα κάνω, να του αφήσουν να πεθάνουν. Πάρα πολλά λεφτά. Κι άρα θα του χρειαστεί με ας... Μητσοτάκη αύριο και δεν του έχει, είναι δυνατόν. Πάρα πολλά λεφτά. Κάθε σελίδα και 150 ακροδεξιοί να κάνουν προπαγάνδα. Ενώ αν δεν υπήρχαν λεφτά, αυτοί θα σχολιόντουσαν, νομίζει με αυτά. Θα σχολιόντουσαν, αλλά εδώ πέρα χρηματοδοτούνται τώρα και χρηματοδοτούνται σοβαρά. Έτσι Και το λέγα σε φίλου που μου ζητούσαμε, α πούμε, και μου λέγανε ότι πόσο κακοί είναι οι μουσουλμάνοι και ότι πώ έχουν τις γυναίκες τα λέω, τι γυναίκε έτσι κτλ. Και του λέω, η δεκαετία του 70 στο Αφγανιστάν οι γυναίκε κυκλοφορούσαν με μίνι φίλε. Χρηματοδότησαν λοιπόν ένα συστημα τέτοιο που του έκανε την κυκλοφο Φορνέ με μπουρκα και μην αμφισβητείτε ότι μπορεί να έρθει και σε μας, έτσι. Και μου λέει δεν γίνονται αυτά σε εμά, είμαστε πολιτισμένοι και τέτοια. Του λέω αρχήν, ίδια είμαστε. Αυτό το είμαστε έτσι. πολιτισμένοι, πολύ το πιστεύει. Μ' αρέσει. Ναι, το τι λεφτά παίζονται και τι λεφτά πέφτουν για να γίνει όλο αυτό το πράγμα και εδώ, για να επικρατήσει αυτό το αυτή η είναι απίστευτο. Και λέω να τα παρατήσω όλα πάνε τα καράβια, ας το καράβι, α, στο διάλο. Ρεσί Αποστολή, μισό το κανένα μου κάτι. Λέει το Δελτίο Ειδήσεων. Πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Πρόσεξε με, ελληνικών συμφερόντων. Πιο κάτω είναι η λέκα. Το οποίο έχει ξένη σημαία, άρα δεν πληρώνει απορία στην Ελλάδα. Και έχει μόνο έναν Έλληνα 19χρονο, νομίζω, ναυτικό. Όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Τι ελληνικών συμφερόντων. Ελληνικών συμφερόντων για τα φεντικό. Όχι για εμά. Για τα φεντικό. Ελληνική επού... τσέπη συμφερόντων εννοεί. Ναι. Περίμενε, ρε Μαλάκα. ήκα στην Ελλάδα δεν πληρώνει. Συγγνώμη, κυρία Κωνσταντίνα. Μεροκάματα στην Ελλάδα δεν πληρώνει Η χωριά στην Ελλάδα δεν πληρώνει, τι λέμε ελληνικών συμφερόντων, αυτούν συμφερόντων είναι. Άμα είναι εδώ Έλληνας είναι, και... ναι, Έλληνας συμφερόντων θα μπορούν να λένε. Κάτι γιατί θα φάω τον τελιβερά, εδώ μου το κούδρια θα το φάω, ζωντανό λοιπόν. Τέτοιος είναι... μαλάκας που είσαι. Η Ελλάδα είναι μόνο για να μαζεύει καλύκε, να το παίζει μάγκε σε φοιτητόπουλα και να φιλάει εφοπιστέ. Κατάλαβε μαλάκα, Έλληνα. Όχι, όχι, όχι δεν, είναι είναι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιο πρέπει να πουλάει και τα ναρκωτικά. Mm. Να τα λέμε hey, όλα. Είναι το... μπάτσο ελληνικό μπάτσο πάντων και να ξέρει βέβαια Όσο, και τι ναρκωτικό το... αγοράζει έτσι γιατί τα άλλα που λένε στα πανεπιστήμια, τι σου πουλάνε. safe. Αγόραζα από κάτι άλλους μαλάκες και δεν ήμουν ευχαριστημένος, ευρυγός που μου το πες. Γι' αυτό στο λέω. Γεια σου Απόστολε. Γεια σου. Συμφωνώ με την κυρία που είπε τουλάχιστον να πάμε τα παιδιά και να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Για την κοινωνία μας που αλλάζει. Μην ξαναβρίσετε το Μαρκόνι, Να βρίσετε εμένα τον αρχιμαλάκα. Οκ. Okay. Τον Δαρίφα. Τι Λουκά. Το Μαρκόνη μην το ξαναιρενευτεί ο Θήμιος, θα τον πάρει ο Μου. Έλα, πώς λε, ρε Μαρκάκια. Τι είναι αυτά, Τι ωραία. Είναι πραγματικά είναι φτιαγμένα λίγο από εσά. Α, ah, ah, έχασε την μπάλα, ειδή. Λίγο να είσαι επιρρεπή στη μαστούρα και να ακούσει αυτά που βάζουμε, το χάνει. Δεν ξέρει τώρα τι <στοί> είναι. Όχι, λε τώρα, ρε Μαρκάκια, είσαι καλά. Αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή από στολέ είναι πρωτόγνωρα, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Ούτε πρόκειται να ξαναγίνουν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Εγώ του το έλεγα, <Λένα>. του Θήμιου. Του το έλεγα ότι θα του κάψουμε. το Τώρα, αυτοί που <στοί> ήταν ήδη καμένη αποτελώνονται. <στο>, δηλαδή, είναι από καίδια, ρε Μα. Το κνάπουμε και τέτοια να πούμε, οι του ελληνικού λαού, είναι με το TikTok, με να πούμε με το Θα πάω στο ναυτικό, θα υπηρετήσω στο πλήρωμα μιας φρεγάτα μπελαρά και μετά θα την αγοράσω. Και με τους άλλους να πούμε που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, τι την τους πολύ που τα αυτά. Μπράβο όχι, το χαίρομαι μέσα και στο μου, τι γίνεται εδώ. Μου το τα μου, το πρόβλημα, μπορούν να με κοινά πάς. Είναι δεν πλάψει νερό. να αναβστεί νοσηλευόντα. Αν γίνεται να το αποφύγεις, οικονομία κάνουμε. Μετά παραπονιέστε. Αποστολή, αν μπορείτε να σηκώσετε δύο θέματα. Το ένα είναι με την Παύλιανή, τη Φτιότιδα, που έχει σχεδιαστεί να γίνουν πέντε αιωλικοί σταθμοί και να εγκαταστήσουν 28 ανεμογεννήτριε και να διανοίξουν 12 χιλιόμετρα νέων δρόμων μέσα σε ευαίσθητε οικολογικά περιοχέ. Ειδική προστασία. Εθνικό δρυμό, προστατευόμενη περιοχή Νατούρα. Πάνε σε Νατούρα να βάλουν ανεμογεννήτριε. Σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Το ένα είναι ένα θέμα, είναι αυτό για την Παύλιανή. Συνεπέ, μου φαίνεται όμω, συγγνώμη τώρα. Με το κράτο και την πολιτική μιτσοτάκι είναι πολύ συνεπέ. Συγγνώμη, ε. Ναι, Όλες οι και Αυτή άμα γινόταν να μπει και μια ανεμογεννήτρια, δεν ξέρω βέβαια, έχει πολλά δέντρα. σω να κοπούνε εκεί στην Παύλιανή. Ναι, και θέλω και να πει. πω και καμιά ανεμογεννήτρια παραπάνω, άμα γίνεται. Ναι, άμα γίνεται, ο θα θα στο χωριό και θα ανέβει στο κρέμα. Λοιπόν, ένα θέμα είναι η Παύλιανή και το άλλο θέμα είναι εδώ στην Αττική. Καταστρέφονται το τελευταίο και nous ne Bonjour à la voix démocratique de la Grèce. Comment vas-tu Apostoli? Bonjour. Tu vas bien ou pas Ouais, bien, bien. Τρεμπιάν, τρεμπιάν, τρεμπιάν λέω, πάμε παρακάτω. Τρεμπιάν, ρε μαλάκα, λέγε. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια τα οποία δεν ακούστηκαν τι τελευταίε ημέρε. Πρώτον, Σούζαν Σάραντον, Σίνθια Νίξον, Τσάρλ Καρίς, Βανχούδεν, Λένα, Χέιντι και πολλοί άλλοι είναι υπέρ τη Αφρική στο Διεθνέ Εικαστήριο για την Τα, ξέρε, Α, υπάρχει, ε. Υπά... ε μ, κρίμα. Πάντα υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν οι Αμερικάνοι. Υπάρχουν, εντύπωση οι μου κάνει, εντύπωση. Ναι, ε, ναι, ναι σίγουρα το συζητάμε τη άλλη μόνο. Δεύτερον, αυπά, Παρίσι, Τουλούζι, Λονδίνο, νότια Αφρική, Ινδονησία. Χιλιάδε κόσμου βγήκαν για ακόμα μια φορά για τη γενοδορία των Παλαισθηνίων. Άλλη μια φορά. Αλλά αυτό που μα κάνει εντύπωση είναι και η Ινδονησία που πήγε, πούμε, ξέρω εγώ και ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, να πείστε το. Τέταρτον, φίλιο μου. Τέταρτον, Στη Γερμανία κατορθώθηκε το αδύνατο. Στη Γερμανία κατορθώσαν να συμπληρωθούν στι κινητοποιήσει με του εκεί αγρότε Γερμανία, οι αγρότε από πολλού Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Να πω και άντε στα δικά μα για τι κινητοποιήσει τώρα. Ε. Και τέλο, έχει μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη σημασία, την 5η στι 18 Γενάρη να κινητοποιηθεί όλο ο κόσμο. Και πόσο μάλλον να ακούσει τι λέει η φωτεινή δούλη, η οποία είναι πρόεδρο του Συλλόγου Σπουδαστών ΙΕΚ, μαζί με του φοιτητέ, όταν μπήκε στη Βουλή από το 902.gr στο YouTube. Να μπουν να δούνε και να ακούσουν τι είπε αυτή η κοπέλα για τα ΙΕΚ και πού του πρόχνουν του φοιτητέ. Και τα παιδιά. Και τέλο, να μην ξεχάσω, κανένα μόνο αντού ξεσηκωμό τα σπίτια του λαού. Τα σώζει ο λαό, φίλε μου. Θέλει μελωδία. Ε, θέλει μελωδία, αλλά δεν κοίταξε. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από να τηλέφωνο, ρε φίλε. Ε, εντάξει, και ναι, ένα ναι, ναι, δεν λέω. Δηλαδή με τη φωνή εδώ πέρα, οι Γάλλοι δεν το έχουν α πούμε στο λογάμα. Δεν κάνει πορεία, καταλαβε. Άμα ξέρω να φωνάσω σαν μουρλό εδώ πέρα, θα με περάσουν για κανίβα κατάλαβε, Για Έλληνα. <ΣΣ>